το περασμένο Σάββατο μιλήσαμε εδώ για την ασέβεια η οποία παρατηρείται προς τους πληρικούς διότι δυστυχώς είπαμε είμαστε ένα έθνος ασέβες και ένα έθνο στο οποίο ξεχνούμε το τι οφείλουμε σε κάθε έναν από τους ανθρώπους είπαμε ότι ο ιερέας ο κάθε ιερέας όχι ο συγκεκριμένος όχι ο τιμόθεος ή ο Γεώργιος ή ο Νικόλαος, ή ο Κωνσταντίνος ή ο οποιοσδήποτε αλλά ο συγκεκριμένος ο, ο κάθε ιερέας ο κάθε άγνωστος ιερέας που φέρει την ιεροσύνη επάνω του είπαμε είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί είναι αυτός ο οποίος είναι ανώτερος του Αγγέλου και είναι Αυτός επίσης, και εδώ θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερος, είναι ο εντολοδότης του Θεού. Ενώ συνήθω ξέρουμε και έτσι είναι ότι ο Θεός μα δίνει τις εντολές Του και είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούμε τις εντολές του Θεού, ο Ιερεύς, η Ιερωσίνη δεν παίρνει εντολές από το Θεό. Δίνει εντολές στο Θεό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η Ιερωσίνη δεν παίρνει εντολές από το Θεό. Η Ιερωσίνη δίνει εντολές στο Θεό. τόσο είναι ο Παπάς. Μη σας φαίνεται περίεργο. Ως άνθρωπος και εγώ και ο κάθε Παπάς, ο άνθρωπος είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω στις εντολές του Θεού και να τις εφαρμόσω. Ως Παπάς όμως, όπως περιφρονητικά με λένε, ως ιερέας δίνω εντολές στο Θεό. Και δεν παίρνω ε, το λες από τον Θεό. Γιατί το λες αυτό. Μήπως είναι ασέβεια. Βλασφημία. Θα σας πω. Έχετε διαβάσει ποτέ. Εδώ δεν τις αναλύσαμε. Και ούτε θα τις αναλύσουμε τις ευχές της Εκκλησίας μας. Διότι είπαμε ότι οι ευχές πρέπει να είναι απόρριτες. Αλλά έτυχε ποτέ να διαβάσετε τις ευχές της Εκκλησίας. Να δείτε πόσο μιλεί ο ιερέας προς τον Θεό. Έχει τύχει ποτέ να διαβάσετε. Θα σας πω λοιπόν μερικά περιστατικά, μερικά παραδείγματα. Για να δείτε ότι ο, ο ιερέας, ο ανώνυμος έτσι, μιλάω για την ιεροσύνη, ευτυχώς που έχουμε και το μαγνητόφωνο και γράφει, για να μην βγείτε να δείτε άλλα όσο ο ιερέας λοιπόν ο ανώνυμος ιερέας η ιεροσύνη δίνει εντολές στο Θεό ακούστε μία εντολή λέει ο ιερεύς την ώρα που καθαγιάζεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και τώρα λέει Θεέ τιλε το πνεύμα σου το Άγιο και κάνε το ψωμί αυτό να γίνει σώμα σου και κάνε το κρασί αυτό να γίνει αίμα σου. Δεν του λέει σε παρακαλώ, δεν του λέει αν θέλεις, Θα το κάνεις. Γιατί το λέω εγώ, ο παπάς, ο ιερέας, ο οποιοσδήποτε ιερέας. Θα μεταβάλεις το σώμα, το, το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Θα το κάνεις. Δεν σε παρακαλώ. Δεν σε ρωτάω αν θέλει. Θα το κάνει. Πώ συγχωρούνται οι αμαρτίε σου, Ρωτή, ρώτησε ποτέ. Θα έρθει στην εξομολόγηση και αφού τηρηθεί η τάξη. Τι πεις, τι σου, μετανοήσεις, έχεις προσέξει ποτέ την ευχή που σου διαβάζει ο ιερέα, την έχεις προσέξει ποτέ, ή απλώ το κεφάλι και το μυαλό σου τριγυρνάει, για προσεξέ τη κάποια φορά και πες το παπούλι, τώρα που θα σκύψω θέλω την ευχή να την πεις την αντά να την ακούσω, να την καταλάβω, να δω τι λες. και τότε θα σε πιάσει ρίγος τι λέει συγχώρεσαι όχι αν θέλεις όχι αν συμφωνείς όχι αν σου αρέσει όχι το λέω εγώ ο παπάς εγώ, εγώ ο αντεπρόσωπός σου εδώ πέρα εγώ κουματάρω. Αυτό είναι ο καπάστι. Τι είπε ο κύριος, να σας θυμίσω τα λόγια του. Όσους εσείς θα συγχωράτε, θα τους συγχωράω κι εγώ. Δεν είπε όσους εγώ συγχωράω, θα συγχωράτε κι εσείς. Όχι. Όσους εσείς συγχωράτε Εγώ λέει ο Κύριος θα κοιτάω τι κάνετε εσείς Ότι μου λέτε εσείς αυτό θα κάνω και εγώ Όσους εσείς συγχωράτε Αυτούς θα του συγχωράω και εγώ Όσους δεν του συγχωράτε δεν θα του συγχωράω ούτε και εγώ Βλέπετε αντίστροφα πράγματα Μέχρι τώρα νόμιζες ότι ο παπάς είναι ένας άνθρωπος ναι από μέσα από την ιεροσύνη άνθρωπος είναι Και σαν άνθρωπος θα κριθεί για αυτός Όπως όλοι οι άνθρωποι θα κριθούμε Αλλά πρόσεξε Σαν ιερέας Δίνει εντολές στο Θεό Και αυτό είναι φοβερό και τρομερό Και για μένα που το λέω Αλλά και για εσάς που το ακούτε Δεν είναι ο παπά, ο παπα Γιώργης, ο παπα Κώστας, ο παπα Μίτσος να πάμε να παίξουμε μαζί του να του δείξουμε την ασέβεια που συνήθως δείχνουμε να πω και κάτι ακόμα που δείχνουν ίδιοι οι ίδιοι παπάδες τον εαυτό τους, την ιεροσύνη τους δεν σέβονται την ιεροσύνη τους οι ίδιοι οι ιεροί. δεν σέβονται αυτό που έχουν που τους έδωσε ο Κύριος Να κάτσουν λίγο έτσι να το σκεφτούν, να πούν, μωρέ τι κάνω, μωρέ τι κάνω, ποιος είμαι, ποιος είμαι εγώ ο παπάς, ποιος είμαι, ποιο είναι το κύρος μου, απέναντι στον Θεό και απέναντι στον λαό, ο ιερεύς, επαναλαμβάνω, δίνει εντολές στον Θεό, δεν το εγωλές από το Θεό ο κάθε ιερέας ποιος επάντρεψε ποιος επάντρεψε <Ρι> ε, έδωσε τον γη ο Θεό ο παπάς στο, στο Θεό θυμάστε τα λόγια του <Ρι> άρμοσον των δούλων σου κάθε Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη άρμοσων Δεν ξέρετε από αρχαία. Δεν ξέρετε από αρχαία. Παλιά όταν κάναμε γραμματική στα σχολεία μας, γιατί τώρα τα καταργήσανε, γιατί τα παιδιά γράμματα. Παλιά μία, ελεγόταν, προστακτική και υπήρχε και μία ευκτική. Ευκτική σημαίνει σε παρακαλώ. Άντε. Εύχομαι να γίνει αυτό που λες Προστακτική σημαίνει προστάζω Διατάζω Αυτό λοιπόν το άρμοσον είναι προστακτική Δεν διατάζω Διατάζει ο παπάς Άρμοσον Θα τον ενώσει, Αρμόζω σημαίνει ενώνω. Θα τον ενώσει αυτόν με αυτήν τον τάδε με την τάδε. Και αν ο παπάς έκανε λάθος, είτε στο συγχώρησον, είτε στο άρμοσον, είτε στο οτιδήποτα, έχει να πληρώσει μετά αύριο στη δεύτερη παρουσία. Αυτός θα πληρώνει μετά αύριο. Αλλά εδώ, Αυτός δίνει εντολές στον Θεό. Και δεν παίρνει εντολές από τον Θεό είπα σαν ιερέα όχι σαν δημότιο σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος παίρνω εντολές από τον Θεό σαν άνθρωπος σαν ιερέας δίνω εντολέ στον Θεό μέσα από τα μυστήρια μέσα από τη Θεία Λειτουργία αυτός είναι ο παπάς ο παπάς ο περιφρονεμένος ο εμπεζόμενος ο παπάς ο υβριζόμενος ο παπάς ο οποίος έχει καταντήσει όπως είπαμε να τους συμπεριφέρονται οι άνθρωποι λες και είναι ούτε πιο επικίνδυνο υπάρχει δια τον κόσμο. δεν έχω δει ποτέ στον δρόμο να βρίζουν καμιά φόρμη, δεν έχω δει και ούτε εύχομαι να δω κάτι τέτοιο δεν θέλω να τις βρίζω Μια πόρνη όμω έχει κάτι έχει μια αμαρτία φοβερή που θα μπορούσε κάποιος να τη πει μια κουβέντα Όχι, Η πόρνη όχι Τον παπάνε ναι. Τον παπάνε Και ας μην το ξέρουν ποιος είναι Και ας μην τους έκανε τίποτα ο είναι άγνωστος απλά φοράει το ρασάκι του και πάει στη δουλίτσα του έχετε δει ποτέ να βρίζουν κανέναν εγκληματία στον δρόμο μόνο εκεί στα δικαστήρια όταν πάνε μόνο οι συγγενείς οι οποίοι έχουν ασφαλώς δεδομένα επιτίθεται για να γυντσάρουν αυτούς οι οποίοι έκαναν τις δολοφονίες αλλά ο κόσμος απαθέστατος. Απαθέστατος. Ε, λοιπόν, να γιατί σας λέω ότι ο παπάς κρίνεται από τον κόσμο, λες και είναι ότι πιο επικίνδυνο υπάρχει για τον κόσμο. Ενώ αντιθέτως ο ιερέας είναι ο ανώνυμος ιερέας. Θα Αν το τονίζω Είτε, αυτό. Ο ανώνυμος ιερέας είναι ευλογία. Είναι ευλογία και μόνο που πέρασε. Είναι αυτός που έπιασε τα άγια μυστήρια στα χέρια του. Είναι, να σου δώσω μια εικόνα. Ας δώσω μια εικόνα. Εσείς οι γυναίκες βάζετε πάνω σας μυρωδικά. Βάζετε κολόνια, βάζετε αρώματα κλπ. Πολλές φορές πηγαίνω στον δρόμο, περνάει μια γυναίκα δίπλα μου τέτοια και βοδιάζει όλη όλο το τετράγωνο εκεί πέρα εγωδιάζει είναι μία εγωδία που την άφησε πίσω της αμαρτωλή εγωδία το υπογραμμίζω αυτό διότι απαγορεύει η Αγία Γραφή, να βάζουν οι γυναίκες τέτοια πράγματα και οι άντρες αλλά είναι μία εγωδία που σε πνίγει για πολλά μέτρα βγαδίζεις και ακόμα μυρίζει μυρίζει, μυρίζει, μυρίζει αν μπορούσε ο Κύριος και μπορεί αλλά δεν το κάνει αν μπορούσε ο Κύριος να μετατρέψει την χάρη του ιερέως που έχει μέσα την αγιαστική χάρη που έχει μέσα από τη Θεία Λειτουργία και από τα Μυστήρια αν μπορούσε ο, ιερέας, ο, ο Κύριος να τη μετατρέψει και να την κάνει άρωμα τότε η Ελλάδα όλοι έπρεπε να ευωδιάζει από την παρουσία και μόνον των 8.000 ιερέων και επισκόπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο χώρο της Ελλάδας έπρεπε να ευωδιάσει όλος ο τόπος άρα πού να το καταλάβουμε εμείς αυτό εμείς κοιτάμε να μυρίσουμε απόξω όχι από μέσα εμείς κοιτάμε την εξωτερική ευωδία δεν κοιτάμε τι φέρει ο άνθρωπος μέσα του Την ευλογία την οποία έχει Και διαχέει όπου και αν βρίσκεται Να μπει σπίτι σου παπάς Έχεις καμπάνες να βαρέσεις Καμπάνες Πάσχα κυρίου Πάσχα Πάσχα κυρίου Πάσχα Επήκε η ιερέας στο σπίτι σου Ευλογήθηκε Επέρασε νύπλα σου παπάς Τον είδε το πρωί πρωί Που το θεωρούνε κατάρα το γίνεται στο πρωί το παπά αυτό το... δεν ξέρω πώς το βγάλα, να σας ανάρρωσες στο μυαλό άνθρωποι που μου είπαν, μου το έχουν πει Ξέρετε άνθρωποι κοσμικοί, θα σας πω κάτι, θα σας πω κάτι άνθρωποι κοσμικοί όταν πρώτο έγινα ιερέα κοσμικοί άνθρωποι που κατέβαινα από ό,τι σε κανένα μαγαζί με βλέπαν έτσι και τώρα ίσως να με βλέπουν απλώ, εγώ δεν το, δεν το προσέχω τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουνε αλλά παλιά θα το πρόσεχα, ήταν η αρχή ακόμα. Ήμουνα φρέσκος ακόμα στην Ιεροσύγκη. δεν βλέπανε με κάποια κατ' με κάποια έτσι, με στραβό μάτι. Είχαν μείνει σε αυτό που σου έλεγε, έλεγε α πούμε, ότι άμα πει Παπας μέσα στο μαλαζί σου, ο, δεν θα περάσει ούτε μίγα. Ούτε λοιπόν έμπαινα. Όχι γιατί, σας είπα, δεν μιλάω για τον Τιμόθεο. Αυτή τη στιγμή μιλάω για τον Ιερέα. Μιλάω για την Ιεροσύγκη. Όταν έπαινα λοιπόν κοιμάμαι Ήταν δυο-τρεις <coughs> Ήταν δυο-τρεις από αυτούς τους μαγαζάτρους Και μου πανε, Ρε παπούλι λέει Ξέρεις Άμα αύριο σε ξαναβάλλει ο δρόμος Έλα να μου πεις μια καλή μέρα <coughs> Λέει γιατί <coughs> Γιατί δεν μπορώ να σου κουμπώ την καλή μέρα <coughs> ε, Έτσι να έρθεις ωραι πέσε μου, το λέω δεν υπάρχει πρόβλημα, λέω μου τι, τι συμβαίνει, γιατί δεν το σηşekkürω μια καλημέρα κι ένας μου το πει μου λέει είχα την εντύπωση ότι έτσι και μπαίνει ο παπάς στο μαγαζί μου δεν περνάει μετά τίποτα κουνούπι ωραι πρωχτές μου λέει που πέρασε. δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε, μου λέει μετά ωραι δεν μπορείς να φανταστείς τι κόσμο είχα, μου λέει δεν μπορείς να το φανταστείς, μου λέει γι' αυτό μου λέει άπλοξανα, παίρνα μου λέει από εδώ, να πω μια καλημέρα. Τι μη κοίτας Παναγιώτη, περνάει κανένας καπάς από το μαγαζί σου ε? Περνάει Λοιπόν Δεν τα έχει σκέψει καλά Λοιπόν Πέρα να μου λέει και άβριο να μου μια καλημέρα. Δεν ξέρει ο κόσμος Ο κόσμος έχει χασέψει από αυτά τα οποία ακούει Παρασύρεται ο κόσμος Παρασύρεται Ευλογία έχεις να περάσει από το σπίτι σου να περάσει από το μαγαζί σου, να, περάσει το... να σκύψει, να του πληγήσει το χέρι Να σας θυμίσω κάτι, του λέει η Αγία αυτή. Θυμάστε ο Απόστορος Πέτρος λέει φερνούσε, όταν περνούσε Όταν περνούσε Και η σκιά του λέει έβαζαν τους αρρώστους επειδή, επειδή και πολλούς, πολλοί ζητούσαν την ευλογία του και δεν προλάβαινε Έβαζαν τους αρρώστους λέει έτσι κάθετα και χτύπαγε ο ήλιος από εδώ Χτύπαγε ο ήλιος και με αυτή σκιά ευάν. Και περνούσε η σκιά του λέει. Κάνει σκιά, επισκιάσει λέει. Περνούσε η σκιά του και γινόταν καλά. Δε μονισμένη, παράγεται, τυφλή, κουτσίστρα, βία, ανάποδη. Όλοι περνούσε η σκιά του, παπ, παπ, πα, ψυκονόταν απάνω. Άλλοι λέει, παίρναν το μαντύρι. Το μαντύρι λέει, που σκούπιζε τον υδράτο του, το βάζονταν λίγο στο στόμα του και συνέρχονταν. Αν πει σε αυτό, Λε Πέτρο, σα είπα, σαν <συμπ>. δημόσιο είμαι... <συμπ>. δεν θέλω να πω, αμ Σαν παπάς είμαι ανώτερος του Αποστόλου Πέτρου. Σαν παπάς, σαν η ιεροσύνη, η ιεροσύνη είναι ανώτερη των πάντων. Δίνεις εντολές στο Θεό, καταλάβετε το. Καταλάβετε το. δίνει εντολές στο Θεό ο Ιερέας, ο Κάτυ Ιερέας. Όχι εγώ. Ο κάθε ηρεας. Και σας είπα να το ζητάς το χέρι του παπάου να φυλήσεις. Γιατί είναι μερικοί. Σας είπα, δεν σέβονται οι ίδιοι την μυρωσή τους. Δεν ξέρω τι να πω. Άλλοι βεβαίως το κάνουν από ταπείνωση. Δεν είναι τέτοια ταπείνωση. Δεν υπάρχει τέτοια ταπείνωση. Να στερείς από τον άλλον την ευλογία να σου φιλήσει το χέρι. Δεν είναι δικιά σου η ευλογία. Εσύ εκείνη τη στιγμή δίνεις τα ελαίη του Θεού δεν τις ελαίσεις στη ίδια Λειτουργία Φιέστε τα ελαίη, τα ξηγήσαμε τα ξηγήσαμε ο Παπάς θα έχει τα του Θεού, Αυτός θα στα δώσει μόνο σου δεν πρόκειται να τα πάρεις, ποτέ μόνο σου δεν πρόκειται να τα πάρεις παρακάνεσαι τον παππού να στο το το χέρι σε παρακαλώ Ίσως να τον διδάξεις με αυτό που θα του πεις. Το δικό στο χέρι Πάτερ που έχει ευλογία πες του. έτσι έμαθα σε κάποιο κύριο που επάγουσα. Έχει ευλογία. Πιάνει τα Άγια. Να φιλήσω σε παρακαλώ. Και ας είναι βρώμικο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πιάν έξω έχει λίγη βρωμιά. Εξωτερική είναι η βρωμιά μέσα. Έχει χάρη. Να στοφιλήσω το χέρι. Αυτά γύρω από το θέμα... Ναι, Παναγκαία... Ναι. Αυτό έχεις απόλυτο δίκαιο και καλά κάνεις και το τονίζει. και αυτό θα έλεγα όπως το είπε και εσύ δεν είναι διόρθωση, αλλά είναι συμπλήρωμα διότι η εξομολόγηση όπως ξέρετε είναι μυστήριο το οποίο τελείται και από τους δυο και από τον ιερέα αλλά και από τον εξομολογούμενο για να πιάσει η ευχή του ιερέους ασφαλώ θα πρέπει ο εξομολογούμενο να συνεργεί και αυτός σωστά αυτό δεν χρειάζεται να το τονίσουμε και πολύ σωστά έγινε ο Παναγιώτης και το υπογράμμισε στην εξομολόγηση θα πρέπει να ενεργούν και οι δυο σωστά και πολύ σωστά. Εγώ μπορεί να σου πω σε συγχωρώ και να έχεις την εντύπωση ότι συγχωρέτηκες με αυτά που ακούσαμε και πολύ καλά έκανε και διόρτωσε. Αν δεν έχεις κάνει όμως σωστή εξομολόγηση δεν συγχωρέτηκες. Είναι βέβαιο αυτό. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα για την πολύ σωστή υπογράμμιση. Αν εσείς του σωστά και ο ιερέας τη διαβάσει τη αρχή, είτε το βάλει το επιτραχύλιο είτε το βάλει, το σωστό είναι να το βάλει αλλά είτε το βάλει είτε δεν το βάλει το θέμα είναι να τη συγχωρέσετε Ας Όχι, <συσοκλή> <Ο, ειλικρίνια. συσοκλή> το, <είπαμε. συσοκλή> το είπαμε Το είπαμε, <συσοκλή> το είπαμε, το είπαμε. <συσοκλή> αυτό και να μην νομίζω ο καθένας έχει κρίσει και καταλαβαίνει Λοιπόν, σήμερα, μάλλον αυτές τις τρεις, τα τρία Σάββατα που μας απομένουν, μέχρι το Πάσχα, θα συνεχίσουμε βέβαια κανονικά τα κηρύγματά μας. Μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου δηλαδή, θα έχουμε κανονικά το κηρύγμά μας αλλά επειδή σταμάτησα τα άλλα τα κηρύγματα που κάνω διότι όπω ξέρετε κάνω κάθε μέρα κηρύγματα. και η τάξις η συνέχεια που ακολουθείτε είναι αυτή που κάνουμε και εδώ με τα, τις αμαρτίες που ελέγχουμε επειδή όμως σταμάτησα τα άλλα για να έχουμε μία τάξη και ένα ρυθμό στο κηρυγμά μας και να συμβαδίζουν όλα τα κηρύγματα μαζί γι' αυτό από σήμερα τα υπόλοιπα τρία κηρύγματα θα έχουν σχέση με το γεγονός που εορτάζουμε την Κυριακή ή το πρόσωπο που εορτάζουμε την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για αμαρτία, αλλά το πρώτο μέρος του κηρύγματός μας θα είναι σύντομο και σχετικό με τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ιωάννου, του συγγραφέως της Κλίμακος, που εορτάζομαι αύριο. Ιστορικά στοιχεία για τον Άγιο Ιωάννη δεν μας ενδιαφέρουν. Πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, αυτά ας ενδιαφέρουν τους ιστορικούς που τα γράφουν. Εμάς μας ενδιαφέρει και τον βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη ασκητή και αγωνιστή στην μονή του Συνάνη. Εκεί στο Σινά, από πολύ μικρός, από ηλικίας περίπου 15 χρονών, επήγε ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας για να αγωνιστεί. Είχε το ζήλο μέσα του, την αγάπη προς τον Κύριο και ήξερε ότι είναι στενή η πύλη, η πύλη και τα πλημένη η οδός που μας βγάζει στον παράδεισο και γι' αυτό προτίμησε και Αυτός να αγωνιστεί σκληρά για να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών Συνιστώ σε όλους σας όσοι μπορείτε και διαβάζετε όσοι ξέρετε γράμματα να αγοράσετε το βιβλίο που έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννη λέγεται κλίμακα να πάρετε την κλίμακα και να τη διαβάσεις λέξη προς λέξη μη διαστείς σιγά σιγά είναι μια δεύτερη Αγία Γραφή εκεί θα δεις πως ήταν η ζωή στο μοναστήρι του Σινά Εκεί θα δεις πως αγωνίζονταν η μοναχοί. Τα έγραψε αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Πλήμακος, γι' αυτό λέγεται και της Πλήμακος, είναι ο συγγραφέας της Πλήμακος. Τα έγραψε και τα έζησε. Δεν κάνει απλά το δάσκαλο. Αυτά που γράφει θα έχει εφαρμόσει πρώτα ο ίδιος. Τα έγραψε και τα έζησε Εκεί θα δεις και ποιες είναι οι αμαρτίες Εκεί θα δεις ποιος πρέπει να είναι ο Χριστιανός Και άμα το διαβάσεις και σας είπα το Συγνιστός την αγάπη σας, σε όλους Έλα μετά πάλι να μου ξαναπείς ότι ο Τιμόθεος είναι αυστηρός Θα σε περιμένω Διάβασε αυτό το βιβλίο Διάβασε το καλά, καλά, καλά Δηδιαστείς Καλά, καλά, καλά και άμα το διαβάσεις Έλα μετά να μου πεις Καπούγι είσαι αυτηρός Για τον καλοκαίρι mm -hmm. κάνεις λάθος Δηλαδή για τον καλοκαίρι Έτσι συμφέρει Μην μιλάτε, με μιλάτε, με μιλάτε, μην μιλάτε. Δεν είναι για τους καλογέρους μόνο, ή για όλους τους χριστιανούς. Είναι για όλους τους χριστιανούς. Εκεί θα δεις πώς πρέπει να αγαπάει κάποιος τον θεών Βεβαίως υπάρχουν και ορισμένα είναι για τους καλογέρους πράγματι. Δηλαδή όταν σου λέει αποταγή, τι σημαίνει αποταγή. Σηκωθεί από τον κόσμο και πήγαινε στο μοναστήρι. Αυτό είναι το για τους καλογέρους ασφαλώς. Δεν μπορεί να αφήσεις την οικογένειά σου και να πα στο μοναστήρι. Εν λογικό. Αλλά όταν σου μιλάει για την προσευχή, η προσευχή δεν είναι μόνο για τους καλοκαίριους, όταν σου μιλάει για τη μετάνοια, η μετάνοια δεν είναι μόνο για τους καλοκαίριους, δεν αμαρτάνε μόνο οι καλοκαίριοι. Εμείς αμαρτάνε περισσότερο που είμαστε εδώ στον κόσμο. Και αν εκείνοι μετανοούν τώρα για το ψιλοπίδημα, για την παραμικρή αμαρτία, γιατί έφαγε δύο κουταλιές ενώ έπρεπε να φάει δυάμιση, φαντάζομαι να δεις, πόσα δάκρυα και πόσα μετάνοια πρέπει να κάνουμε εμείς και μια και το έφερε η συζήτηση για το θέμα της μετανοίας θα σας πω τούτο πολλοί μου παραπονούνται μου λέει είσαι αυτηρός και στην εξομολόγηση μου το λένε είσαι αυτηρός βάλεις κανόνες δεν πήραν. αυτοί δεν να πάνε στον παράδεισο με τα τσαρούχια θέλουν να πάνε ξαπλωτοί στο κρεβάτι έτσι στον παράδεισο δεν παίγες. Αυτό ξέφνατο. αλλά θα σας πω τι λέει εκεί για τη μετάνοια. είδα λέει ο Άγιος είδα, θα γινόταν στο μοναστήρι. Και μάλιστα εγώ, δεν ξέρω και η Θεόνι και κάτι που ακούει, που πήγαμε εκεί στους Αγίους Τόπους και πήγαμε στο Σινά και πήγαμε σε αυτό που λέγεται φυλακή. Το είχε διαβάσει η Γεράση. Φυλακή. έξω από το Σινά μακριά σε καμιά ώρα δρόμο ήταν ένα μέρος που το λέγαν φυλακή δεν ήταν φυλακή σαν αυτό που θεωρείς εσύ ότι είχε αστυνομία και φρουρού και λοιπά, και τραπέτες ήταν φυλακή και εκεί αυτοεξορίζονταν και αυτοτιμωρούνταν δηλαδή κάποιος από τους μοναχούς του Ινάμ έκανε μια ταξία, μια μαρτυρία. Όχι σοβαρή. Μην φανταστείτε ότι κάνατε τίποτα βρωμιές. Απλά μάλωσαν δύο άνθρωποι. Είναι μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Ο ένας επάνω στον έβρα του, ο άντε μωρές, χαζέ, άντε φύγει από εδώ. Εμείς που το έχουμε ψωμοτήρι αυτό. Και τι, και χειρότερα λέμε. Άνθρωποι είναι. Κάτι του ξέφυγε, είπε. Ο άνθρωπος είπε, μια έκανε, βέβαια ένα σπάνδα. πήγαινε στον ηγούμενο να το οξομολογηθεί του έλεγε ο Ιηγούμενος κανόνισε τι τιμωρία θα βάλει στον εαυτό σου και έφευγε μόνος του γιατί είχαν αγάπη στον Κύριο έλεγε σαν και εμένα να μου βάλεις μένα αυτού τον κανόνα έφευγε μόνος του, μόνος του μπορεί να τον πλίσει κανείς πήγαινε στη φυλακή μια ώρα δρόμο και εκεί λέει η γονάτιζε κάτω μυστικός μυστικός διψασμένος ναι ρε ούτε νερό είδα λέει εκεί ανθρώπους να χτυπάνε τα στήδη τους και να βγάζουν αίμα από το στόμα από το πολύ χτύπημα γιατί, γιατί να μιλήσω έτσι γιατί να κοιμηθώ μια ώρα παραπάνω γιατί αυτή είναι η αμαρτία του μολύβου. Εσύ δεν καταξιώθηκε ποτέ να πάει να ψωματωθείς και να πεις Παπούλοι, αντί, κοιμά... αντί να κοιμάμε τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, πέντε ώρες, έξι ώρες, κοιμάμε δεκαπέντε. Δεν το ντόπαις ποτέ. Νομίζεις δεν είναι αμαρτία? Νομίζεις ότι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το από το πρωί. Κάνει το του τα στήριξαν τα πολλαφητήματα. Έβλεπα λέει ανθρώπους με πρισμένα μάτια από τα δάκρυα. Είχαν βάλει λέει άλλοι δοχεία κάτω και μάζευαν τα δάκρυά τους γιατί φοβούνταν μη μολύνουν τη γη. Μη μολύνουν το χώμα με τα δάκρυά τους. Άλλοι λέει δεν εσύ κόμμα τα μάτια τους επάνω στον ουρανό. Σαν τον τελώνη, για να μην μολύνουν τον ουρανό με το βλέμμα. Άλλοι, είχαν κρεμάσει τις γλώσσες τους έξω και διψούσαν και δεν έπιναν νερό για να τιμωρήσουν τον εαυτό τους για την κουβέντα που είπαν, για την αργολογία, για την κατάκριση Αυτά γράφει ο Άγιος Ιωάννης Να το διαβάσετε το Βιουργείο, σας το συγγιστώ κούλα το σακάκι σου και δώσε ένα ο κάνει δεν ξέρω πόσο κάνει, να παναρωτήσει, υπάρχει και σε μετάφραση, μετάφραση. Του πάρεις, το βάρε, το διαβάσει, θα το καταλάβετε, όλε θα το καταλάβετε. Όλε θα το καταλάβετε. Σε μετάφραση. Και εκεί θα πώ πρέπει να είναι ο σωστός χριστιανός. Εκεί θα δει τι είναι η αμαρτία, εκεί θα δει πώ πρέπει να μετανοούμε, εκεί θα δει τι πρέπει να κάνουμε για τον κύριο, αν τον αγαπάμε, αν τον αγαπάμε. Μια τέτοια ομιλία θα την κάνω αύριο στο Έλληνο. Είμαι εκεί προσκεκριμένο στο Μητροπολίτη στο μετανοητικό. Θα πάω αύριο εκεί να το... να με ακούσουν να γαβγίξω λίγο εκεί πέρα, Στα πάω και να ξυπνήσω εκεί. Λοιπόν, έτσι, έτσι αυτή είναι... αυτό το βιβλίο έγραψε ο Άγιος ή ο Άγιος. Και αν δείτε που έβγαλε είχες έτσι θεόλιο πέρα. Στο, στο ασκητήριο του mm -hmm. αν δείτε που έμενε θα φρίξετε το λέγανε το μέρος εκείνο κορακοφολιά κορακοφολιά δηλαδή τα κοράκια πηγαίναν εκεί άνθρωπος δεν μπορούσε να πατήσει εκεί. τώρα άνοιξαν δρόμο και μπορούμε εμείς οι προσκυνητές και πάμε δυο ώρες δρόμο με τα πόδια με το γεωπύρι να πά τώρα με την έρημο έρημος εκείνη για να πας πέρα στο ασκητήριο του Αγίου Ιωάννου μέση φωτιά στο γεωπύρι εκεί μέσα καθότανε και έγραφε ξέρετε πού ήταν ένα, ένα μέρος που δεν μπορούσε να κάτσετε ένα άνθρωπος έτσι καθιστός έτσι να γράψεις κάπου καθόταν πάνε στο πεζούλι και το κεφάλινε επειδή χτυπούσε πάνω ήταν πολύ χαμηλό έγραφε έτσι το κεφάλι, το κεφάλι του κάτω, στα πόδια μου, πού καθόταν εγώ αν χώρισα, όχι τώρα, πού καθόταν να δείτε πού προσευχότανε, να δείτε δηλαδή σε τι ασκήσεις υπέβαλε το σώμα θα πάμε στον Παράδεισο, θα πάμε στον Παράδεισο, ναι, αμέ, τώρα περίμενε, όπου να έφτασε, όπου να έφτασε, επειδή δεν φάγαμε Τετάρτη και Παρασκευή λάδι, και επειδή βαστήξαμε τη Σαρακοστή και δεν φάγαμε κρέας, μεγάλη δουλειά, αυτοί δεν τρώγαν λάδι ποτέ τους, ποτέ τους δεν, δεν τρώγαν λάδι, και τούτος το ίδιο, κοσμικός, <Κοσμικός>, <Κοσμικός> δεν ήταν αυτός, <Κοσμικός> Δεν ήταν καλόγιος, Εδώ στην Πάτρα στην Ναρώγινε το σπίτι του ακόμα Λάδι! Γιατί ήθελε να κερδίσει παράδεισο; Δεν έκανε καραγγιοζυλίκια με τον Θεό Ά, λέμε, ας φορτώνεις νηστείες Σας φορτώνω νηστείες, τίποτα δεν σας βάζω Σου είπα να, να μην φας Τετάρτη και Παρασκεύει λάδι Ότι λέει ο Νόμος του Θεού σου είπα Τι, τι θέλω να σου πω δηλαδή, φας να πάρει την αμαρτία εγώ δηλαδή τι θες να σου κάνω να σου πω επιτρέπεται πως είναι δυνατόν, τρελός είμαι τι θα σου πω φάει η κρέας μέσα στη σαρακωστή τρελός είμαι να φορτωθώ εγώ το αμαρτημάσιο δηλαδή εγώ θα σου πω όχι αν σ' αρέσει δεν σ' αρέσει πήγαινε τρόμο δεν έχω ανάγκη από πελατεία το έχω ξαναπεί Αυτά κάνανε αυτοί που θέλαν να κερδίσουν τον παράδεισο. Που θέλαν να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και μεταξύ αυτών και ο Άγιος Ιωάννης, που εορτάζει αύριο. Ήθελε να κερδίσει τον παράδεισο. Και ήξερε αυτό που λέει ο Κύριος. Η διαστή αρπάζουσε την βασιλεία των ουρανών. Ε. Γύρινε οι διαστέ. Ποιοι είναι οι, βιαθές, ποιοι είναι οι Αυτοί που θα καταπιέσουν το σώμα τους. Θα βιάσουν το σώμα τους. Δεν θα του δώσει νόημα, δεν θα του δώσεις του σώματός σου ό,τι θέλει. Δεν θα του δώσει τι θέλει. Ξέρεις παππούς δεν μπορώ να κάνω όλα παιδιά. Τι θες τώρα, γιατί μου το λες. Εντάλεια. Τέρμα. Μα! Τι μα! Τι μα! Τί μα, τι θέλεις Τί μα Θες καλοπέραση Δησύρθεις την εξομολόγηση για να κερδίσεις παράδεισο Τι θες Ιδονή Δεν πουλάμε στο εξομολογητήριο Δεν υπάρχει Δεν ξέρω Ψαξευρέστηνε Η βιαστή αρπάζει τη βασιλία των δεν κράτη απειλή μου. ξέρω. Δεν με ρωτάς σωματά. <Και> Μη φτιάνε δικό σου κανόνα. Μη γίνεστε θρασίς απέναντι στο Θεό. Τα ξανά είπαμε αυτά. Μη ψάχνεις να βρεις... Α, κάτι λέει και για τους παπάτες. <Και> κάτι λέει για τους παπάτες ο Αγίος Ιωάννης. <Και> Κάτι λέει για τους παπάδες, όχο, όχο, όχο, όχο... Λυκή να δεις! Α, παππούλεις μου το έπαιν! Α, παππούλεις μου το έπαιν! Ξέρεις τι λέει, συγκεκριμένα για την νηστεία που ετοίμαζα, ετοίμαζα το θέμα μου το αυριανό! Διάβαζε τώρα την κλίμακα, αυτή τη εβδομάδα! Ξέρεις τι λέει! Δεν υπήρχαν, λέει, κάτι παπάδες! Δεν και μιλούσε για τη σημερινή εποχή! Ασεβείς, λέει, παπάδες, ι η οποία λέει για το ξύλο πήδημα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φάτε μωρέ παιδάκι μου δεν πειράζει, γάμος είναι σήμερα, δεν πειράζει, βαθύς είναι τότε, φάτε, τα γιαντρέα είναι σήμερα, το αγιονικόλα είναι σήμερα, φάτε μωρέ, φάτε, φάτε, φάτε. Πάμε δεν κύριε. Ξέρεις τι λέει ο Άγιος, ο Άγιος. Μην τον ακούσα αυτόν τον παπά. Αν μακάρι να είχατε η κλίμακα να σας το διαβάσω. Μακάρι να είχα μαζί μου τώρα το βιβλίο. Μην τον ακούσα τον παπά. Αυτός λέει θα συστήγει στην κόλαση. Δεν είναι πνευματικός. Όχι. Τι σε αν τρώει ο παπάς. Σε νοιάζει? Έτσι μας έλεγε τούτος. Ας τρώει και ο δεσπότης. Και εσύ τι είσαι και τι είναι ο δεσπότης. Ας πάει στην κόλαση ο δεσπότης. Γιατί θα πάω εγώ στην κόλαση, και επειδή το θέλει ο δεσπότης εγώ ο παπά μου. Εγώ παπάνω δεν τρώω. Ο δεσπότη μου δεν τρώω. Έληξε. Εσύ μπορεί να μου πεις και τη μεγάλη Παρασκευή να φάω κρέας αν γης έσαι πεις. Θα φάω. Γιατί έτσι λένε μερικοί. Μα έτρωγε και ο παπάς. Ωραία ήξερε ότι δεν τρώνε. Τον ήξερε. Ξέρεις. ξέρεις το όνομα του Θεού. Τι με νοιάζει με να με τρώει ο παπάς. Εσύ όχι μόνο δεν έπρεπε να πας, άρα έπρεπε να πας στον παπά και να το πεις. Ε, ο τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι, προσβάζεις την ιεροσύνη σου. Δεν σέβεσαι το σχήμα σου, πάτερο με σύ. εσύ. Ετσι, παπά, δεν θα σέβεσαι το σχήμα σου. Και άμα ο παπάς, και τι είναι ο παπάς Εκείνη τη στιγμή, είναι ο παπάς σαν ιερέας είναι όπως είπαμε προηγουμένως αλλά εκείνη τη στιγμή αμαρτάνει ο άνθρωπος ο έχει ιεροσύνη και εσύ θα τον επαναφέρει την τάξη Πάτερ μου σεβάσου την ιεροσύνη σου σεβάσου το σχήμα σου Πάτερ μου σεβάσου τα γένια σου που του είπε κάποιος και τα μαλλιά σου είχε δίκιο βεβαίως ανήμονος Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης το σχήμα του Σχήματος. Αν δεις λέει παπά και σου πει φάει, δεν είναι τίποτα. Μην τον ακούσεις. Μην τον ακούσεις. Αφού δεν τον έχεις και πνευματικό, αι παράτα τον. Ας ας κάνει ό,τι θέλει αυτούς. Και εκεί μέσα σε εκείνο το σπήλαιο επέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Όσιος, αφού είπαμε ανέβηκε την κλίμακα, και κλίμακα σημαίνει σκάλα. Μία σκάλα από 31 σκαλιά. 31 σκαλιά. Όποιος λέει στο τέλος, όποιος κατάφερε λέει και ανέβη αυτή την κλίμακα των αρετών, έφτασε στο Θεό. Μία σκάλα, 31 σκαλιά, που αρχίζει από εδώ από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Όποιος τα κατάφερε να τηρήσει τις 31 αυτές αρετές, έπιασε το θρόνο του Θεού. Αυτά να διαβάζετε, αφήστε τα τηλέραμα και τις βλακίες, αφήστε τις αηδίε. Αυτά να ανοίγετε να διαβάζετε. Σας είπα, το σακάκι σας το πουλήσετε να πάρετε Αγία Γραφή, να πάρεις πηδάλια, να πάρεις πλήμακα, να διαβάσεις. Αυτά θα σε στείλω στον Παράδεισο, τα άλλα θα σε στείλω στην κόλαση. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Και τώρα πάμε να πούμε λίγα και για την Φία Λειτουργία. Εμείναμε προχτές σε εκείνη τη φοβερή φράση «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης» «Προσέξτε» λέει «Πρόσχομεν» φωνάζει ο Ιερέας «Δα προσέξουμε» «Τα Άγια να δοθούν στους Αγίους» Ποιος είναι Άγιος να σηκώσει το κέρι του ποιος είναι καλένας και όμως έτσι λέει η Εκκλησία τα άγια εις τους αγίους. φαντάσου λοιπόν να θες να αμαρτάνεις κιόλα και ή να θες να κοινωνάς κι ε? να θες να φυλάγιασαι, να θες και Θεία Κοινωνία. Να θες και την κλεψά, να θες και Θεία Κοινωνία. Να θες και την Πλαστήμια, να θες και τι Θεία Κοινωνία. Να φαίνεις! Όλα τα πάθη, IUθέομαι! Επειδή είναι Πάσης, έτσι θα μου πούνε τώρα, αύριο ξεκινάω, μετά αύριο ξεκινάω της ομολόγησης. Έτσι θα μου λένε. Έτσι θα μου λένε. Αλλά τους έχουν στρώσει, δεν πειράζει. Πώς πες, περάσει. Τάγια της αγγής! Πώς θα σου δώσω σε ένα τέτοιο κοινό, τι. Όταν είσαι αδιόρθωτος. Δεν τα έλεγα πριν από δύο-τρία κηρύγματα, δεν τα λέγαμε αυτά. Όταν είσαι αδιόρθωτος όταν έχεις ασέβεια στο Θεό αυτή είναι η ασέβεια στο Θεό όταν είσαι αδιόρτατος όταν δεν παίρνεις την απόφαση να μετανοήσεις θα σου δώσω τι κοινωνία τι είναι η κοινωνία σούπα τι μοιράζουμε εκτεφέρα τι καθαρόλα που βράζει τι είμαστε κατοχοί δεν είναι ούτε σούπα ούτε κατοχή. τα Άγια της Αγίας και Άγιος υπάρχουν Άγιοι, ξέρετε ποιοι είναι οι Άγιοι όχι η Τέγη, άγιο Ίσον Αγωνιστής. Αυτός που λέει, Θεέ μου, δεν θα ξαναμαρτήσω ποτέ. Να πεθάνω καλύτερα, παρά να ξαναμαρτήσω. Αυτός είναι ο Άγιος. Όχι αυτός ο οποίος λέει, άμα φύγω από εδώ, α, εγώ θα ξανακάνω το ίδιο, δεν μπορώ. Άμα δεν κάτσε στην ακρούλα σου. Μετανόησε δια την αμαρτία σου, κλάψε δια την αμαρτία σου, αλλά μην ζητάς πολλά. Μην ζητάς δια κοινωνία. Διότι δια κοινωνία θα σε σε Η δια κοινωνία θα σε κάψει, θα σε ζηματίσει. Μεθάνεια χωρίς, σας είπα και χωρίς τη δια κοινωνία, στον παράδεισο μπορείς να πας. Αλλά με δια κοινωνία ως ανάξιος, εκεί ούτε κόλασε δηλαδή. Ακόμα χειρότερα και την κόλαση. Ακόμα χειρότερα και Μετά τι γίνεται, μετά ετοιμάζεται μέσα η Θεία Κοινωνία. Σταματάει κανονικά εκεί η Θεία Λειτουργία περίπου για 10 λεπτά ένα τέταρτο και γι' αυτό βλέπετε οι ψάλτες έξω ψάλουν διάφορα εκεί, λένε λόγια, ξέρω εγώ, ύμνος κλπ. Αλλά ο Ιερέας βλέπετε δεν μιλάει καθόλου, τέρμα, τέρμα, ο Ιερέας τώρα έχει αποσιωθεί μέσα να ετοιμάσει την Θεία Κοινωνία. Να κοινωνήσει και ο ίδιος γιατί η ιερείς πρέπει να κοινωνήσουν. Γι' αυτό εκείνη την ώρα περίπου ο ιερέας πολλές φορές βάζει το κήρυγμα εκείνη την ώρα λάθος αυτό. Κανονικά είπαμε η θέση του κηρύγματος είναι μετά το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Αλλά επειδή βλέπετε σήμερα γίνηκαμε κυρίε και κύριοι μεγάλοι τώρα δεν μπορούμε να πάμε τώρα από τις 9 η ώρα στην εκκλησία πάμε στις 10. Στις 10 και βλέπετε οι ιερείς συγκατατεθήκαμε και λέμε ας ακούσουν μια πουβέντα και πήγε που ήρθαν έστω και στις 10, βάζει και ξυπνήσουν και ορισμένοι, καλοπρόεδρο βεβαίως οι ιερείς, άλλαξαν τη θέση του κηρύγματος και την έχουν βάλει σε εκείνο το τέταρτο που είπαμε ο ιερέας δεν μιλάει καθόλου Εκεί μέσα λοιπόν ετοιμάζεται τώρα η Θεία Κοινωνία, θα σας πω λοιπόν μερικά μυστικά μερικά μυστικά Βεβαίω η πόρτα είναι κλεισμένη. Ρωτήσαν κάποιοι, γιατί κλείνουμε την πόρτα. Γιατί. Δεν σα είπα, προπτές, ότι ακόμα και οι άγγελοι στέκουν με κλειστά τα μάτια, μπροστά σε αυτό το μυστήριο. Να, γιατί κλείνουν οι πόρτες. Και κανονικά, οι πόρτες έπρεπε να κλείνουν πολύ νωρίτερα. Πριν ακόμα, πριν ακόμα από τα των Δεν επιτρέπεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου να έρχεται σε επαφή ούτε και με τα μάτια μας ακόμα, ούτε και να το βλέπουμε. Αν οι άγγελοι δεν μπορούν να βλέπουν και κρύβουν με τα φτερά τους το πρόσωπό τους, γιατί δεν μπορούν να ατενίσουν τη δόξα του Θεού, όσο μάλλον τώρα, οι μηνυφορούς από κάτω. Φοράει ένα μηνυ, η άλλη φοράει η Ερφατελώνη, άλλη φοράει η άλλη φοράει η Αμάνικα, καλοκαίρι, ό,τι θέλουν φοράνε και θέλει τώρα να κάτσετε και μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο Κύριό μας, έτσι, το ούτε να το δεις γι' αυτό κλείνει η πόρτα και πρέπει να κλείνει η πόρτα η Αγία Πύλη όπως την έχουμε ονομάσει και έτσι είναι και μέσα τώρα είπαμε ο Ηρέας ετοιμάζει τη Κοινωνία Θα κόψει τον Άγιο άτο, το σώμα δηλαδή του Κυρίου θα το κόψει σε κομμάτια και θα το βάλει μέσα στο Άγιο ποτήριο που είναι το αίμα του Χριστού. Αφού πρώτα κοινωνήσει ο ίδιο. και κανονικά ο ιερέα κοινωνάει ξεχωριστά. Κοινωνάει πρώτα το σώμα και μετά το αίμα του Χριστού ξεχωριστά. Και κανονικά έτσι έπρεπε να κοινωνούν και οι πιστοί, να λέμε την αλήθεια παλιά έτσι κοινωνούσαν οι πιστοί ξεχωριστά έπαιρναν στο κέρι τους το σώμα του Χριστού και το κοινωνούσαν μόνοι τους τους το ο ιερέας και μετά ο ιερέας πάλι τους έδινε με το Άγιο ποτήρι όπως πει με το Ποτήρι ότι δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το κουταλάκι η λαμβίδα που λέμε το Άγιο Ποτήριο έτσι κοινωνούσε αλλά επειδή ο κόσμος είναι απρόσεκτος Πρόσωπος. Ποιος ξέρει τώρα Αυτή τώρα μετά βρε να κοινωνήσει το Μέγα Σάββατο Όλη η Σάρα και η Μάρα και το κακός είναι απάντημα mm. Λοιπόν θα έρθει να κοινωνήσει Τράβα να το δώσει τώρα τον Άγιο Άρτο στο χέρι του Το κοινωνήσει. Τα ψυχολόγια; mm. Ναι mm. Ναι mm. Βεβαίω. Γιατί δεν πρέπει, να πνιγώ δηλαδή, γιατί, πώς δεν πρέπει, άμα πνιγώ, άμα μένει σκληρό το κομμάτι της Θείας Κοινωνίας, άμα από την κόρα, πώς το πνιγώ, να λυγώ. Βεβαίως και πρέπει να αντιμασάνε. Ειδικά εσείς υγριαίτες τα μικρά παιδιά, μπορεί το μικρό παιδί να καταφύει. Υπάρχουν μερικοί ορίσοι, οι δίνουν πολύ μεγάλο κομμάτι, μην μιλάτε σας παρακαλώ, όχι, είναι μια σωστή ερώτηση της κυρίας του κάνει. Όχι, σωστή ερώτηση. Βεβαίως και πρέπει να τη μαζίψεις στη διακυρώνια. Γιατί τα έχεις τα δόντια, γιατί τα έχουμε τα δόντια. Είναι και αυτό μια τροφή. Της ψυχής τροφή ασφαλώς, την οποία όμως θα πρέπει να τη μαζίψει. όπως θα πάει κάτι. Λοιπόν. Κανονικά λοιπόν όλοι το παίρνανε το σώμα και το αίμα του Χριστού μόνοι τους ξεχωριστά. Αλλά είπαμε ο κόσμος είναι ακατοίκητος, ακαθάριστος. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Μπορεί να γίνει ζημιά. Και γι' αυτό η Εκκλησία με ρίμνησε και γι' αυτό και έχει εφεύρει πλέον την λαβίδα, το κουταλάκι αυτό με το οποίο σε κοινωνάει ο ιερέας και έτσι αποφεύγονται οι μεγάλε ζημιές. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, αφού κοινωνίσει ο ιερέας, θα ενώσει θα ενώσει το σώμα και το αίμα του Χριστού θα το ενώσει και στη συνέχεια αν θυμάστε, δεν ξέρω να τα θυμάστε αλλά να τα ξεχάσετε. είχαμε πει τότε στην αρχή, αρχή ότι ο ιερέας στην προσκομιδή έχει βγάλει και κάτι μερίδες μερίδες που μνημόνευε τα ονόματα και της Παναγίας και των Αγίων αλλά και μερίδες δικές σας Γι' αυτό σας είχα πει να πηγαίνετε το διπτικό σας. Το διπτικό. Να έχει γραμμένους τους εχθρούς σου, να έχει γραμμένους τους φίλους σου, να έχει γραμμένους μέσα το, το ματέρα, τη μάνα σαν σούνα κλπ. Όλους. Και εκεί ο, ο ιερέας, για κάθε ένα όνομα, έχει βγάλει και μια μερίδα. Μέσα λοιπόν στο Άγιο Βωτήριο θα ρίξει και όλες τις μερίδες. Αυτά τα ψυχαλάκια που έχει βγάλει. Θα τα ρίξει όλα μέσα. Ακριβώς γιατί διότι η εκκλησία, όλη η εκκλησία συναντάται εκεί, μέσα στο Άγιο Πωτήριο εκεί είναι η εκκλησία όλη εκεί βουτυρωμένη στο αίμα του Χριστού όλοι εμείς ζούμε με το αίμα και το σώμα του Χριστού γι' αυτό ενώνεται όλη η εκκλησία μέσα εκεί στο σώμα και το αίμα και γι αυτό σας έχω πει σας, ποτέ δεν θα βάζετε ονόματα ερετικών ονόματα αβάθιστον αυτή είναι εκτός Εκκλησίας ή να βάφτεις το κάποιος προσευχή στο σπίτι σου κάνε στην εκκλησία όχι στη λειτουργία ποτέ ποτέ καταλάβατε εκεί λοιπόν θα μαζέψει όλη την εκκλησία ο ιερέας όλη την εκκλησία μέσα στο Άγιο ποτήριο. θα κοιτάξει με πολλή λεπτομέρεια γύρω γύρω να δει μήπως ξέφυγε κάποιο ψυχαλάκι, γιατί εδώ δεν παίζουμε, εδώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή ο ιερέας πρέπει, δεν ξέρω τι κάνουνε. ο Θεός θα τους ελεήσει. πρέπει πολύ καλύτερα από ότι σκουπίσεις εσύ το σπίτι σου, από ότι ξεσκονίσεις εσύ τα κουλάφια του σπιτιού σου πρέπει ο ιερέας να κάτσει με πολύ Μέλημνα. με πολύ ζήλο να ψάξει να δει μήπως τη ξέρω ξέρουμε τι έχεις μήπως έφυγε κάποιο ψυχαλάκι και έχει πέσει κάπου εκεί γύρω επάνω στο τραπέζι εννοούμε να πέσει κάτω ω, κόλασε μεγάλη μήπως έχει κάπου πέσει επάνω στην Αγία Τράπεζα επάνω μέσα σε αυτό που λέγεται Ατυμήνσιο υπάρχει ένα μαντήλι επάνω στην Αγία Τράπεζα που λέγεται Ατυμήνσιο που έχει λείψα εκεί μέσα γίνεται η Θεία Λειτουργία πάνω στο αντιμήνσιο. το ψάχνουμε καλά το αντιμήνσιο από άκρη σε άκρη ο ιερέας θα πρέπει σε αυτά να είναι πολύ πολύ σχολαστικός να ψάχνει με το μικροσκόπιο να βρει τα πάντα και αυτό ίσως σας δίνει να καταλάβετε και πως πρέπει να κοινωνάτε το πούμε μετά όμως όταν θα έρθει η Θεία κοινωνία. Δεν ξέρετε πως να κοινωνείτε. Και θα τους κολλάσετε τους κορπάτες σας το λέω. Εσείς θα τους στείλετε στην κόλαση. Πρέπει λοιπόν να ψάξει τα πάντα. Μήπως υπάρχει μόριον κάποιον. Και αφού πλέον κάνει όλη τη διαδικασία αυτή Επίσης ξέρετε να σας πω ότι μέσα στο άγιο ποτήρι ο ρίξει και ζεστό βραστό νερό. Το λεγόμενο ζεον. Δεν βλέπετε καλά; Δεν βλέπετε καλά; Δεν βλέπετε καλά; Δεν βλέπετε; βγάλει ένα φρούτο τώρα. Απολύει λένε να μου δώσει την Αγία Ζέστη. Να μου δώσει την Αγία Ζέστη, κάνει καλό λέει, θα παντρευτεί το παιδί ή θα κάνουμε μάγια, πάνε κάνουνε μάγια, ξόρκια και αυτά. Κακομήρες, κακομήρες, κακομήρες και κακόμεροι παπάδες που σας δώσανε, τι έχουν να τραβήξουνε, τι έχουν να τραβήξουνε. Αυτά δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ μέσα από τον νερό. Αγία Ζέστη εννοούν το νερό αυτό το ζεστό που εκείνη τη στιγμή το ευλογεί ο ιερέας και το οποίο ρίχνει μέσα στη Θεία Κοινωνία ακριβώς θέλενοντας να δείξει ότι από την πλευρά του Κυρίου ευγήκε νερό και αίμα νερό και αίμα κοντές σας να σας κοπούν τα χέρια και να πεθάνετε καλύτερα παρά να βάρνετε τέτοια πράγματα και να κάνετε γιατί υπάρχουν αφελείς ιερείς οι οποίοι προκειμένου να σε καλοπιάσουν, προκειμένου να τα πηγαίνουν καλά μαζί σου, προκειμένου, προκειμένου, προκειμένου. Ναι, έλα ωστόσο, αντί να σου κόψει δύο φούσκους εκεί και να σκοτει να φύγει, έρχεται και σου Προσέξτε καλά. Προσέξτε καλά. Δεν έχεις καμία δουλειά με την αγία ζέστη. Η αγία ζέστη είναι θέμα του ιερέως μέσα που το είδεσαι. το έπε μάγησα, Το έπερα μια μάγισσα, το έπερα μέντιου μου κάποτε και το πήραν τώρα όλες και το κάνανε δικό τους το να αντιπάει το, το δικό τους. Και το πήραν όλες και το κάνανε τώρα και ερχόνται κάθε τόσο, δώσε μου την Αγία Ζέστη. Δώσε μου την Αγία Ζέστη. Ποτέ σας! Και πείτε το και σε νυφάδες και σε γαμπρούς και σε δεν ξέρω τι άλλο Ποια άλλη τα λένε αυτά τα πράγματα. Προσέξτε καλά. Λοιπόν, ορίστε.